Εισαγωγή Μέρος δεύτερο Καλημέρα Πώς είσαι Πολύ καλά Ευχαριστώ Καλημέρα Πώς είσαι Πολύ καλά Ευχαριστώ τι είναι αυτό? Αυτό είναι τραπέζι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τραπέζι. Πού είναι το τραπέζι? Είναι στο δωμάτιο. Πού είναι το τραπέζι? Είναι στο δωμάτιο. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι βιβλίο. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι βιβλίο, που είναι το βιβλίο, είναι πάνω στο τραπέζι που είναι το βιβλίο, είναι πάνω στο τραπέζι. Τι άλλο είναι πάνω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι είναι επίση μία πένα, ένα μολύβι και χαρτί. Τι άλλο είναι πάνω στο τραπέζι Πάνω στο τραπέζι Είναι επίσης Μία πένα Ένα μολύβι και χαρτί Πού κάθεσαι τώρα Κάθομαι σε μια καρέκλα μπροστά στο τραπέζι Πού κάθεσαι τώρα Κάθομαι σε μια καρέκλα μπροστά στο τραπέζι Τι κρατάς στο χέρι σου Κρατώ ένα βιβλίο στο χέρι μου Τι κρατάς στο χέρι σου Κρατώ ένα βιβλίο στο χέρι μου. Τι κάνεις τώρα? Κοιτάζω το βιβλίο. Τι κάνεις τώρα? Κοιτάζω το βιβλίο. Τι μαθαίνεις τώρα? Μαθαίνω να μιλώ, να διαβάζω και να γράφω ελληνικά. Τι μαθαίνεις τώρα? Μαθαίνω να μιλώ, να διαβάζω και να γράφω ελληνικά.